Κεφάλων Β, σελίδα 815, στήχη 1 σε 12, το έργο του Παύλου και των συνεργών του εν Θεσσαλονίκη. 1. Πράγματι δε το Ευαγγελικόν κηρυγμά μας, εις δεν έγινε με λόγους μόνον, διότι εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε αδελφοί, ότι οι επίσκεψή μας προς σας δεν υπήρξενα διανή και κούφια από καρποφόρα και σωτήρια αποτελέσματα. 2. Αλλά και έτσι προηγουμένως εις τους Φιλίπου και υβρίσθημεν καθώς εξέβρεται, εδείξαμεν θάρρος και αφοβίαν που μας τα ενέπνεεν η κοινωνία και οι σχέσεις μας με τον Θεών μας. Και με το θάρρος αυτό εκηρύξαμεν εισάς το Ευαγγέλιο του Θεού εν μέσω πολλού αγώνος εξαιτία των θλίψεων και πειρασμών που μας ήβραν. Τρία. Και είχαμε το θάρρος και την αφοβίαν αυτήν, διότι το κήρυγμά μας, με το οποίο σας προετρέψαμε να πιστεύσετε, δεν προήρχε το εκ πλάνης, αλλήτω αυτή η αλήθεια. Ούτε υπέθαλπε την ανηθικότητα και την λατρείαν προς βρωμερούς θεούς. Αλλού είχε σχέση με δόλια, λαττήρια και σκοπούς. 4. Αλλά καθώς έχουμε ενευρεθεί από τον Θεόν δόκιμη και άξιοι για να μας εμπιστευτεί το κήρυγμα του εὐαγγελίου έτσι διδάσκομεν Διδάσκομεν δηλαδή ως κήρυκες που ζητούν να αρέσκουν όχι εις ανθρώπους Αλλά εις τον Θεόν ο οποίος εξετάζει και γνωρίζει τα σκαρδεία μας 5. Ναι, δεν ζητούμε να αρέσουμε εις ανθρώπους διότι καθώ εξέβρετε κι εσείς, ούτε πλησιάσαμεν κανένα με λόγον κολακίας για να υποθάλψουμε τας αδυναμίας του, ούτε χρησιμοποίησαμεν το κήρυγμα ως πρόσχημα για να κάτω από αυτό πλέον εξίαν ή φιλοχρηματίαν. Ο Θεός είναι μάρτυς περί τούτου. 6. Ούτε ζητήσαμεν να μας δοξάσουν και να μα τιμήσουν οι άνθρωποι, ούτε εσείς ούτε άλλοι. Και τη δυνάμεθα να απολαμβάνομε την δόξαν που μα δίδει η βαρύτη του αξιώματο που έχουμε ω Απόστολη του Χριστού. 7. Αλυπήρξαμε πράι και ταπεινή μεταξύ σα, σαν μητέρα που πεθθάλπη τα παιδιά τη. 8. Έτσι, δια μητρική συνδεόμενη με εσά, εδεχόμεθα με όλη μα την καρδιά να σα μεταδώσομεν όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τα ψυχά μα, διότι μα είχατε γίνει αγαπητοί. 9. Δεν πιστεύω δεν αμφιβάλλετε για την αγάπη μας αυτήν, διότι ενθυμίστε αδελφοί των κόπων και των μόχθων που υπεφέραμεν για σας, διότι νύχτα και ημέραν εργαζόμεθα για να μην δώσουμεν βάρος σε κανένα από σας και με τόσους κόπους εκηρύξαμεν εις σας το Ευαγγέλιο του Θεού. 10 είστε μάτυρε εσεί και ο Θεό ότι συμπεριεφέρθημεν οι εσά του πιστεύοντα με αφοσίωση και ευλάβειαν απέναντι του Θεού και με δικαιοσύνη απέναντι των ανθρώπων αλλά και αμέμπτος εν σχέση προ όλα τα καθήκοντά μα. 11. Καθώ βεβαίω εξεύρετε ότι καθένα από εσά, σαν πατέρα στα παιδιά του, σα επροτρέπαμεν και σα επαρηγορούσαμεν. 12. Και σα εξορκίζαμεν για να πολιτευθείτε όπως ήξηζε και έπρεπε στον τον Θεό που σας εκάλεσαν στην ειδική του βασιλείαν και δόξαν.